εις όνομα του Πατρός και του Υιο του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνοι, παράκλειδοι, το, Υιο το πνεύμα τη αληθία που πάντα ακούω παρόν και τα πάντα πληρώνον τη σαυρώσουν αγαθόν και ζωής χορηγός και σκήνουσον εν εμίρ, και καθάρισον μας βάζες κιλίδες και σώσουν έχετε τας ψεχάσιμα. Θα δούμε μερικά πράγματα σχετικά με τη μετάνια και θα δούμε πώς συνδέεται η άσκηση με τη μετάνια. ότι η άσκηση είναι ένας δρόμος μετανίας, έκφραση μετανίας. Καταρχήν είναι σημαντικό να δώσουμε μερικά στοιχεία τα οποία μας βοηθούν να καταλάβουμε το είδο της μετανίας, Επηρεασμένοι από ένα κλίμα ε, κοσμικής σκέψης Μπερδεύουμε τα πράγματα και θεωρούμε ότι ε, αυτός που αξίζει είναι ο αναμάρτητος ή ο δυνατός. Η πυραμίδα αυτή έχει άλλη διαβάθμιση στη πνευματική ζωή και Άγιος είναι αυτός ο δυνατος η πυραμιδα αυτη εχει αλλη διαβαθμιση στην πνευματικη είναι σε κατάσταση συνεχούς μετανοίας. Για αυτόν που μετανοεί πραγματικά δεν υπάρχει αμαρτία που δεν συγχωρείται ή αμαρτία που υπερβαίνει την αγάπη του Θεού. Όταν αμφιβάλλουμε για ό,τι συγχωρούμεθα για ό,τι η αμαρτία συγχωρείται σημαίνει ότι δεν έχουμε μετάνοια και είμαστε στραμμένοι στον εγωισμό μας που θέλουμε από τα έργα μας να δικαιωνόμαστε που θέλουμε να αυτοδικαιωνόμαστε Συνεπώς η μετάνια δεν είναι ένα στιγμίαιο γεγονός ή μία αρετή αλλά είναι μία στάση ζωής είναι μία καθημερινή φυσιολογική κατάσταση της ψυχής είναι η εργασία μας καθημερινά συνειδητοποιούμε την κατάστασή μας και δεν απελπιζόμαστε αλλά στρέφουμε την ύπαρξή μας στην αγάπη του Θεού έτσι λοιπόν δεν μετανοούμε ευκαιριακά για κάτι αλλά μονιμοποιείται στην καρδιά μας η αίσθηση του ποιοι είμαστε και ότι πάντοτε βρισκόμαστε κάτω από τον κίνδυνο και την απειλή του πειρασμού και της αμαρτίας. Γι' αυτό το λόγο εξαρτόμεθα από τον Θεό. Λέει ο Ισάκος Ιερας κάπου Ήγαρ πάντες αμαρτωλείσμεν και ουδείς υπέρτερος των πειρασμό ουδεμία άρα των αρετών υψηλοτέρα της μετανοίας. Εφόσον λοιπόν βρισκόμαστε όλοι κάτω από τον κίνδυνο τον πειρασμό και είμαστε όλοι αμαρτωλοί αλλά δεν υπάρχει υψηλοτέρα αρετή της μετανοίας. Αυτό που είναι πολύ θεωρητικό όμως έχει μεγάλη αξία να γίνει συνείδηση της καρδιάς μας. Εάν γίνει συνείδηση τη καρδιάς μας, έχει πρακτικές εκφράσεις αυτό. Έχει πρακτικές προεκτάσεις που καθορίζουν τη στάση μας και έναντι των άλλων ανθρώπων. Αν έχουμε συνέστηση αυτού του πράγματος, αυτή της αλήθειας, γινόμαστε διαφορετικοί στο πως αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα της ζωής μας και τους άλλους ανθρώπους. Μετάνια λοιπόν είναι η μετάβαση από την λύπη της προσωπικής μας ενοχής στην ενώδυνη δίψα της προσωπικής κοινωνία με τον Θεό. απομακρύνομαι από την λύπη της προσωπικής μου ενοχής δεν ασχολούμαι με αυτήν, αλλά με διαφέρει το πως η καρδιά μου θα επιθυμίσει τον Θεό πως θα ενεργοποιήσει αυτόν τον πόθο και πως θα πραγματοποιήσει αυτόν τον πόθο και πως θα ξεδιψάσει από αυτόν τον πόθο της κοινωνίας της ψυχής με τον Θεό της εμπειρίας της ψυχής από την χάρη του Θεού Λοιπόν, η μετάνοια δεν είναι ένας εγκλωβισμός στις ενοχές μας και ούτε μια αυτά απασχολούμενη διαδικασία να μελετούμε και να αναλύουμε την πτώση ή την αμαρτία μας που μας κάνει να είμαστε εγκλωβισμένοι στον εαυτό μας, στον εγωισμό μας έστω και από αυτή την αρνητική άποψη αλλά είναι η στροφή της υπάρξεώς μας στην αναζήτηση και στον βόσων του Θεού. Η μετάνοια λοιπόν δεν είναι συμόρφωση προς τον νόμο αλλά συγκλονιστική συνάντηση των χριστών. Έχουμε άλλη άποψη μες στο μυαλό μας. Φανταζόμαστε πως θα πάμε να εξομολογηθούμε, να, να μας δοθούν οδηγίες προς να να υπακούσουμε σε κάποια σειρά νόμων και κανόνων χωρίς όμως να ενεργοποιήσουμε την ελευθερία μας και να αναλάβουμε την ευθύνη μας για αυτήν την προσωπική συνάντηση και σχέση με τον Θεό. Πιο πολύ μας γνιάζει πως θα ησυχάσει η συνείδησή μας. Θα νιώσουμε αναλαφροί, θα νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας, να αποτινάξουμε από πάνω τα βάρη μας αλλά όχι να συγκλονιστούμε με τη σχέση με τον Χριστό και η θλίψη μας για τις αμαρτίες μας είναι τις περισσότερες φορές ο πόνος του εγωισμού μας πώ δεν είμαστε αυτό που φανταζόμασταν και λιγότερο ή καθόλου ιωδύνει ότι απολέσαμε τη σχέση μας με τον Θεό. Η μετάνοια λοιπόν και η άσκηση δεν είναι η είσοδος στην εκκλησία και στην κοινότητα των Φαρισαίων, αλλά στην κοινότητα του άσου του Υιού, των εργατών της ενδεκάτης ημέρας, των τελωνών και των πορνών. Είναι αυτή η συνειδητοποίηση, αυτή η αίσθηση. Δεν είμαστε στην Εκκλησία και νιώθουμε ότι είμαστε η κοινότητα των καθαρών, των ηθικών, των άριστων, αλλά είναι η κοινότητα των άρρωστων, των ασθενών. Των τραυματισμένων, των αμαρτωλών. Μόνο έτσι είναι η Εκκλησία. Δεν μπορεί να είναι αλλιώ. Γιατί στην ουσία η αμαρτία δεν είναι μόνο η διάπραξη και η παράβαση μιας εντολής ή η προσβολή της ηθικής τάξεως και του ηθικού νόμου αλλά κυρίως η αμαρτία είναι η ακοινωνισία. Η μη ικανότητα της ψυχής να κοινωνεί του άλλου του Θεού και του ανθρώπου και να είναι απομονωμένη η ψυχή στον εαυτόν της στα συμφέροντά της στα δίκαια, στους λογισμούς της έτσι λοιπόν ο χριστιανισμός δεν διαδραματίζεται ανάμεσα στο καλό και στο κακό δηλαδή έχουμε ένα δίπολο καλού και κακού και εκεί κρίνεται η χριστιανική ποιότητα αλλά ο χριστιανισμός και η ηθική τη ε, ανάμεσα στους δύο λιστές στον εκδεξιών και στον εξεβονίμων στο ληστή που μετανοεί και στον ληστή που βρίσκεται σε κατάσταση μετανοησίας Η μετάνοια λοιπόν είναι μια αδιάκοπη επιστροφή προς τον Θεό μια διαρκής αναζήτηση και έβρεση μια έβρεση και μια αναζήτηση πάλι Αναζήτηση του αγαπημένου προσώπου. Δεν είναι μια κατάσταση που την βρήκα, την κατέκτησα και τώρα είμαι εξασφαλισμένος. Αναζητώ και βρίσκω, βρίσκω και αναζητώ το αγαπημένο πρόσωπο σε μια διάκοπη κίνηση προς αυτόν. <κοί> δεν είναι σε εφησυχασμός, δεν είναι μια βόλευση. Είναι εμπειρία μιας αγάπης που μας κρατάει σε εγρήγορση. Είναι η εμπειρία μιας αγάπης που μας ενεργοποιεί μας ζωντανεύει, μας θέτει σε κίνηση. Δεν είναι η βεβαιότητα μιας καταστάσεως που μπορεί να μας φέρει κούραση να την βαρεθούμε και να την αρνηθούμε. Για αυτόν τον λόγο ένας γέροντας ασκητής ο Αβάς στα τέλη της ζωής του ζητούσε κάποιες στιγμές να απομονωθεί να μπορεί να εκφράσει ακόμη έναν στεναγμό προς τον Θεό. Έναν στεναγμό θελίψης και ελπίδος. Ένα, έναν στεναγμό πόλου και χαρά ταυτόχρονα. Και λέει «Απέρχομαι προς τον Θεό ως μηδέν αρξάμενος Θεό δουλεύειν». Είχε την αίσθηση ότι είχε φτάσει σε μέτρα αρετής Λέει πηγαίνω προς τον Θεό χωρίς να ξέρω αν έχω αρχίσει ακόμα να δουλεύω για τον Θεό. Αυτή είναι η εμπειρία της μετανοίας. Αυτό είναι το ήθος στο πραγματικό. Εμείς εξομολογούμεθα κάποια πράγματα, νιώθουμε ήσυχοι και νιώθουμε εντάξει τώρα, είμαστε εντάξει. Η λέξη είμαστε εντάξει τελειώνει το παραμύθι, σταματάει την πνευματική πορεία. Αν την πνευματική ανάπτυξη το είμαστε εντάξει. Λέει καλύτερα να 100 φορέ. Για να έχω πόνο να ζητώ και να διψω τον Θεό. Γιατί όταν είμαστε εντάξει κρίνουμε αυτούς που δεν είναι εντάξει. Και απομακρυνόμαστε από αυτούς. Και αυτοδικαιωνόμαστε. Η συνέστηση λοιπόν αυτής της καταστάσεως είναι που δίνει ζωή. Υπάρχει το εξή παράδοξο. Να νιώθεις ότι είσαι εντάξει και να είσαι νεκρός. Να νιώθει ότι δεν είσαι εντάξει και να είσαι ζωντανός. Γιατί όταν νιώθει εντάξει, βγάζει από το παιχνίδι των Θεών και τη χάρη του. Μπορεί προσχηματικά να λες ότι αγαπώ τον Θεό, αλλά στην ουσία χρηστεύω την ανάγκη τη χάρη του και την αξία της θυσία του κύριου μας γιατί στηρίζομαι στον αγώνα μου, στηρίζομαι στη δύναμή μου, στηρίζομαι στην πνευματική μου επιτυχία. Αντιθέτως δε, όταν δεν είσαι εντάξει νιώθεις τη γύμνοσή σου, νιώθει την έλλειψή σου και ζητάς την εξάρτησή σου από τον Θεό και αυτό σε ζωντανεύει. Αυτό είναι, δεν μπορεί και αλλιώς να εξηγηθεί. Δηλαδή ο κόσμος θεωρείου επιτυχημένου αυτό που είναι εντάξει καθόλου φυσιολογικών και ισορροπημένων. Εδώ είναι τελείως δεύτερα τα πράγματα. Όχι γιατί δικαιώνεται η ανισορροπία και η πτώση και η αμαρτία αλλά δικαιώνεται η μετάνοια δικαιώνεται η, η, η συντριβή και η συνέστηση ότι οι πάντες ήμαρτων κατά τον Απόστολο Παύλο, και η στριβούν της δόξης του Θεού. Μέχρι εδώ έχετε να ρωτήσετε κάτι? Ωραία. Συνεχίσουμε λίγο. Λοιπόν. Αυτή; λοιπόν, ναι. Ε, τι γίνεται Πάτρο όταν ότι δεν υπάρχει διάστηση για αγώνα Βλέπουμε ότι μέσα από, από τον τύπο βολευόμαστε, βολεύουμε φυσικά τη σύνδεσή μα. Ναι. Επίση ότι προσπαθούμε με κάποια από τα κρατηράκια που δεχόμαστε από τον Θεό στην καθημερινότητα να νιώθουμε ότι μα ακούει και ο Θεό. Αλλά καλά πάμε. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι όλα αυτά είναι ένα ψέμα. Και θέλουμε να πάμε στη θέση του άσπρο ιού. Μήπως μέσω αυτής της οδού μπορέσουμε και μεταμερίζουμε και εξατήσουμε τον πατέρα. Αλλά και τότε παραλήθεια δεν έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε αυτό. Και λίγορα επιστρέφουμε την βοήθυνση μας. Η πρώτη σας κουβέντα ποια ήταν όταν ξεκίνησατε. Ότι δεν υπάρχει, διάθεση για αγώνα. Λοιπόν, δεν υπάρχει διάθεση για αγώνα. Το θέμα δεν είναι ο αγώνας. Ο στόχο δεν είναι ο αγώνας. Ο αγώνας είναι ο δρόμος. Το θέμα δεν υπάρχει διάθεση για το τέρμα του δρόμου. Για τον Θεό. Δεν υπάρχει αγάπη για το φως. Δεν υπάρχει αγάπη για την αλήθεια. Δεν υπάρχει έρωτας για αυτή την αναζήτηση. Άρα δεν το ζητούμε ο αγώνας. Δεν γεννηθήκαμε για να αγωνιζόμαστε έτσι στον αέρα. Σε μια κατεύθυνση. Επομένως δεν υπάρχει διάθεση για αγώνα γιατί δεν εμπνευστήκαμε από το στόχο. Δεν έχουμε έμπνευση του στόχου. Δεν έχουμε επιθυμία του στόχου. Για, για ποιον λόγο. Πολλοί λόγοι μπορεί να συμβαίνουν για κάθε ψυχή. Δεν μπορούμε να τα γενικεύουμε τα πράγματα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι έφτιαξε άλλους Θεούς που λατρεύει. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι δημιούργησε τέτοιε ανάγκες στον εαυτό του που δεν μπορεί να δει μέσα του. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο άνθρωπος έχει μία φυγή από τον εαυτό του και δεν δε βλέπει την κατάστασή του. Γι' αυτό μένει σε αυτή την μετριότητα. Αλλά αυτό που γεννά την διάθεση για αγώνα. Είναι η έμπνευση του λόγου και του στόχου. Συνεπώς πρέπει να δούμε μέσα μας. Έχουμε επιθυμία, έχουμε πόθον. Αν λίγο κοιτάξουμε μέσα μας θα καταλάβουμε. Επίσης θα δούμε και το λόγο που δεν επιθυμούμε. Αλλά πάντω. Δεν μπορεί να γίνει κάτι με την βία χωρίς συνέστηση. Μπορεί κάποιος να πει θέλω να θέλω και δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, θέλω κάτι παραπάνω από αυτό που ζω και μπαίνω έστω και τυπικά σε αυτή τη διαδικασία. Αυτός ο άνθρωπος, όχι αυτό το φιλότιμο, μπορεί να ξυπνήσει κάτι στην καρδιά του, μια φλόγα. Το θέμα μας είναι να ανάψει λίγο η φλόγα μέσα μας. Όλοι με το βάπτισμα έχουμε αυτή τη φλόγα. Έχουμε ρίξει πολλά όμως, πολλά, πολύ στάχτη πάνω στα κάρβουνα και είναι σβησμένα τα κάρβουνα. Δεν είναι σβησμένα όπως μια φωτιά που ρίχνεις κάτι και φαινομενικά δεν υπάρχει να ανακατέψεις λίγο, αρχίζει και φουντώνει η φωτιά. Ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε αυτό το ανακάτεμα μέσα μας. Να βρει ο καθένα τον λόγο Δια του οποίου θα ζωντανέψει και θα ανάψει η φλόγα μέσα στη τη φωτιά αυτή. Και τότε, ένας που έχει φλόγα, έχει όρεξη για αγώνα. Όταν κάτι το αγαπούμε πολύ, δεν μας νοιάζει ο αγώνα. Και όρεξη έχουμε και, δεν μας... και μας φαίνεται εύκολος ο αγώνας και άνετος. Απλώς τι γίνεται. Εμείς είμαστε περιορισμένοι τόσο πολύ στα αισθητά, τόσο μπουκωμένοι από τον πολιτισμό της ευτυχίας ούτως ώστε δημιουργήσαμε κάποιες ανάγκες μέσα μας οι οποίες μας αποπροσανατολίζουν και μας απορροφούν και λέμε, μα τι μου συμβαίνει, δεν επιθυμώ μα ένας που είναι σαλισμένος δεχόμενος πληροφορίες υποβάλλοντας του την ιδέα ότι γεννάει ευτυχισμένο πρέπει να κάνει κιούνερ, πρέπει να έχει και το άλλο. Ζαλίζεται η ψυχή, δεν θέλει και πολλά. Είναι σε κατάσταση λιποθυμίας. Οι αισθήσει μα νεκρώνονται. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει ο από την άσκηση. Χθε ήταν του Αγίου τη Κλίμακος, προβάλλοντα εκκλησία το πρόσωπό του, πρόβαλε την άσκηση ω δυνατότητα αφύπνιση. Δηλαδή, τι παθαίνουμε εμεί, Ακούμε τόσα πολλά πράγματα, Χορταίνουμε από τόσα πολλά πράγματα. Που στο τέλος ε, πόσο να αντέξει ο άνθρωπος. Θολώνει το μυαλό μας. Δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Λέει λοιπόν. λοιπόν. λοιπόν, θα διαβάσουμε αν προλάβουμε κάτι που λέει ο Άγιος ο ο Όταν είναι ζαλισμένος ο ηνίωχος δεν οδηγεί καλά την άμαξα. Έτσι λοιπόν και η ψυχή όταν είναι ζαλισμένη και το σώμα δεν ακολουθεί. Με αυτήν είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να μπει ο σε δικασία απέκδησης. Λιτότητα. Να αφαιρέσει πράγματα που του περισσεύουν, του ζαλίζουν το νου και τη διάνοια, και δεν μπορεί να είναι καθαρά. Η άσκηση λοιπόν αποβλέπει σ αυτό, στο να καθαρίσει ο άνθρωπο από πράγματα που τον περιστοιχίζουν και δεν τον αφήνουν. Εμεί λέμε, θέλουμε εκείνο, θέλουμε το άλλο, ασχολούμαστε με χίλια πράγματα, δεν ελέγχουμε αν είναι απαραίτητα, δημιουργούμε καταστάσει, δημιουργούμε τι αιμονέ μα και μετά λέμε, Δεν έχω όρεξη για αγώνα. Τι όρεξη να έχουμε αφού έχω ζαλιστεί. Και το πνευματικό στοιχείο δεν λειτουργεί αφηρημένα. Και α... είναι ο... Το πνεύμα του ανθρώπου έχει ένα, ένα φορέα. Ο φορέα του είναι το σώμα μα, είναι οι ψυχικέ μα δυνάμει και αντοχέ. Αυτό ο φορέα είναι όταν εξαντληθεί, δεν μπορεί να εξαντληθεί το πνεύμα. Όταν ο είναι εξαντλημένο, δεν μπορεί να ακούσει. Δεν είναι καθαρό το πνεύμα του για να διακρίνει. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα θολώνουν τη δυνατότητα του ανθρώπου να έχει διάκριση και να καταλάβει τι αξίζει και τι να αξίζει δηλαδή μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε το να σκεφτόμαστε ότι α πάω στο ψένο τόπο, ας βόσω η ας πάω σιλοχέρατα μήπως και καταλάβω τι πραγματικά είναι αυτό που μου βοηθίζει Κοιτάξτε, είμαστε σε κατάσταση πολύ απλά μέθης, είμαστε ζαλισμένοι πρέπει να αποτοξινωθούμε λίγο από τον αλκοολισμό μας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Τώρα, αν αυτή η αποτοξίνωση είναι να πάει να βόσκει χείρου ή να βόσκει πρόβατα, δεν ξέρω. Το θέμα είναι να γίνει αποτοξίνωση από τον αλκοολισμό μα που μα κρατά μεθυσμένου και δεν μπορούμε να δούμε καθαρά. Ο μεθυσμένο δεν ξέρει τι κάνει. Πάει από εδώ, πάει από εκεί και λέει Αγωνίζομαι και δεν έχω ρίξει να αγωνιστώ. Αν ήταν δυνατόν να τον πα κατευθείαν εξαπλώσει. Δεν θέλει να αγωνιστεί. <χω> λοιπόν, η άσκηση λοιπόν είναι έκφραση και δρόμος μετανίας. Η άσκηση για να δώσουμε ένα στίγμα ποια είναι αυτή η άσκηση έργου; Ποια είναι η ορθόδοξη προσέγγιση της άσκησης. Δεν είναι καταρχήν ένα σύστημα ηθικής φιλοσοφίας. Ούτε ένα σύστημα αρετό. Δεν αποβλέπει σε ηθικά πρότυπα Δηλαδή, σε αντικειμενικά πιστοποιημένε αρτελέσματα λέμε αυτό είναι αρετή, αυτό είναι σωστό, είναι αυτό, λάθο, ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά στοχεύει στη στροφή τη ανθρώπινη ελευθερία προ τον Θεό. Παρά την φύση μα, τη μεταπτωτική που αντιδρά. Η φύση μα, η επαναστατημένη η μεταπτωτική, αντιδρά. Ούτε στο Θεό, του ανθρώπου, Εμεί είμαστε αυτάρκοι, αυτόνομοι. Έχουμε τα δικαιώματά μα. Εκαθορίσουμε τη ζωή μα και την ευτυχία μα. Αυτή είναι η πτώση. Αυτή είναι η αμαρτία. Έχω, μπορώ να βρω τη χαρά μόνο μου. Αυτό να μου πω άλλο. Ανεξάρτητα από το άλλο, έχω τα δικαιώματά τα μου, έχω τα ατομικά μου δικαιώματα. Και έτσι μπορώ να καθορίσω την έννοια τη σωτηρία μου. Είναι... Αντιδρώντα λοιπόν σε αυτό το φρόνημα, στρεφόμαστε προ τον Θεό και προ τον άλλον άνθρωπο. Αυτή λοιπόν είναι άσκηση. Δεν είναι επομένω η υποταγή σε ένα προκαθορισμένο σύστημα ηθικών κανόνων και ηθική φιλοσοφία. Κάτω αυτή, από αυτήν την έννοια, λοιπόν, δεν υποτάσσεται στην βία των ηθικών αρχών και προσταγών που μπορεί να οδηγήσουν πού στην υποκρισία και στην δουλεία του ψυχρού καθήκοντος και την πτωχία του ατομικού ηθικισμού. Όταν δηλαδή <coughs> ακολουθήσουμε τέτοια πορεία χωρίς συνέστηση, χωρίς συνείδηση, χωρίς να συνδέεται με την αναζήτηση του αγαπημένου προσώπου, χωρίς να έχει αυτή τη στροφή προ των Θεών, τότε ο άνθρωπος υποτάσσεται σε κάποιους κανόνες για να νιώσει καλά με τον εαυτό του. Όμως αυτή η υποταγή σε αυτούς τους κανόνες, τήρησε τον κανόνο, δεν του δίνουν πραγματική χαρά πέρα από μια επιφανική αυτοικανοποίηση. Νιώθω καλά τώρα με τον εαυτό μου. Αυτό δεν έχει αντοχές και άρα δεν έχει λόγο ο άνθρωπος να τηρήσει αυτές τις εντολές από ένα σημείο και μετά ή θα τη στηρήσει με έναν ψυχανανεκαστικό τρόπο και θα αρρωστήσει ή δεν θα τη στηρεί πολύ απλά και θα παίζει τον υποκρίτη ότι τη στηρεί γιατί δεν έχει ένα βαθύτερο λόγο σε αυτά που κάνει, που να το γεμίζει έτσι γεννάται η υποκρισία κάθε τέτοια προσέγγιση που είναι η υποταγή στα προστάγματα μια ηθικής αρχής και ενό ηθικού συστήματος έχει, τραγική, έχει μια τραγική έλλειψη που είναι ασφαλώς η απουσία του προσώπου όμω η απουσία του προσώπου έχει κάποιες προεκτάσεις ποιες δεν απαντά και αδυνατή να συμμεριστεί τις τραγικές συγκρούσεις της υπάρξεως τον ανθρώπο να λύσει το δράμα τη οδύνης και της μοναξιάς του. Είναι απρόσωπος ο ηθικός νόμος. Ούτε να, απαντεί, να δώσει απάντηση στα προσωπικά και στα έσχατα ερωτήματα του ανθρώπου. Προσωπικά είναι αυτά που ζω καθημερινά και έσχατα είναι ο λόγος ύπαρξης του κάθε ανθρώπου. Αδυνατή είναι να σε αυτά. Άρα δεν δίνει περιεχόμενο. Δεν αναπαύει τον άνθρωπο. Και επειδή φοβούμεθα να έρθουμε σε, σε αντιμέτωπη με αυτά τα ερωτήματα προτιμούμε να επαναπαυτούμε σε έναν εθικό νόμο που θα μας δικαιώσει γιατί αυτές οι εσωτερικές συγκρούσεις της υπάρξεώς μας που θέτουν το δίλημα ποιος είμαι ποιος είναι λόγος υπαρξής μου έχουν τέτοιο πόνο έχουν τέτοια δυσκολία απαιτούν τέτοιο θάρρος και τέτοιο ανδρείο φρόνημα που υποχωρούμε δεν το αντιμετωπίζουμε και επιλέγουμε την αυτοδικαίωση τη στήρησης κάποιων νόμων και κανόνων για να νιώθουμε ήσυχοι και καλά με τον εαυτό μας για να βρει λοιπόν ο άνθρωπος τον εαυτό του και την αναφορά του προς τον Θεό δεν μπορεί να περιοριστεί στην απέτηση συμμόρφωση σε εξωτερικούς ειδικού νόμου και κανόνες και να το κάνει κάποια στιγμή από ένα σημείο και μετά νιώθει τέτοια καταπίεση που προσπαθεί να γλιστρήσει. Η άσκηση λοιπόν είναι ένα τα προσωπικό γεγονός και αποκτά νόημα εφόσον τη συνδέσουμε με τη χάρη του Θεού. Η άσκηση έχει ως σκοπό την αναζήτηση της χάρης του Θεού. Η άσκηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την άβυσο της θεία Χωρίς την αγάπη του Θεού, χωρίς την επιδίωξη της αγάπης του Θεού η άσκηση χάνει το περιεχόμενο της. Είναι βάσανο, είναι ταλαιπωρία. Τώρα, και είναι αυτά. Να δούμε πρακτικά τι έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Η άσκηση παίρνει διάφορες μορφές ανάλογα με κάθε εποχή. Ο ίδιοι η άσκηση προς την ίδια κατεύθυνση ασφαλώς προς την ίδια ουσία που είναι η ανάγκη μας να, έχουμε, να είμαστε ενωμένοι με τον Θεό να έχουμε σχέση με τον άνθρωπο που είναι η τήρηση του Θείου Θελήματος όμως παίρνει διάφορες μορφές ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εποχής. Ψάξαμε να δούμε στην εποχή μας ποιο είναι το πιο σημαντικό που έχουμε ανάγκη και θα είναι η αναφορά της ασκήσεως μας σήμερα από ότι ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη μιας σωματικής καταπόνησης, συμπληρωματικής της καταπόνησης που καθημερινά δέχεται τόσο όσο τι άλλο έχει ανάγκη από, μη, από την απελευθέρωση από κάθε μορφής διαγερτικού θόρυβος, ταραχή, ταχύτητα, ναρκωτικά, αλκοολισμός δηλαδή οτιδήποτε προκαλεί ταραχή, ανησυχία για να μην δω μέσα μου τι γίνεται ουσιαστικά αυτό που κυρίως έχει ανάγκη ο άνθρωπος να κατευθύνει την άσκησή του είναι περισσότερο μια επιβαλλόμενη ανάπαυση μια πιθαρχιμένη ηρεμία και σιωπή για να και ο άνθρωπος την ικανότητα για προσευχή και προστασία της καρδιάς του σήμερα ο πολιτισμός λέει αξίζει τον κόσμο να ζεις γιατί φτιάχνεις πράγματα, είσαι δημιουργικό. είσαι σημαντικός γιατί έκανες κάποιες επιτυχίες αλλά εις της καρδιάς μας εις βάρος της εσωτερικής μας πραγματικότητος. Και όσο πιο πολύ ελληπής είμαστε μέσα μας, τόσο πιο πολύ θέλουμε να κάνουμε έξω πράγματα. Λοιπόν, η άσκηση, έτσι όπως είναι η κατάστασή μας, επιβάλλει την αργία, την απεργία από όλα αυτά τα πράγματα και την επιλογή μιας ησυχίας, μιας σιωπής και μιας ηρεμία. Που θα μας δώσει την ικανή να ακούσουμε την καρδιά μας. Να δούμε τι γίνεται. Για να μπορέσουμε να πούμε και να λέμε, να απαντήσουμε: Γιατί δεν κάνω αγώνα. Γιατί δεν, έχω, δεν μου κάνει κέφι ο αγώνα. Γιατί δεν ξέρω ποια αρρώστια έχω, πού να κατευθύνουν τα πράγματα. Άρα η πρώτη άσκηση και η βασικότερη είναι μέσα στον θόρυβο του κόσμου και μέσα, στον καρα... μέσα στην καρδιά του θορύβου του κόσμου. Δεν απομακρύνομαστε από τον κόσμο. Είμαστε μέσα στον θόρυβο του κόσμου προσπαθούμε να σεβαστούμε την καρδιά μας. Να ακούσουμε την εισότατη, βαθύτατη ανάγκη μας. Να μην δουλεύουμε τον εαυτό μας. Για αυτόν τον λόγο η άσκηση δεν ε, εντοπίζεται τόσο σε κάποιες εξωτερικές πράξεις όσο στην Αφαίρεση Πολλών πράξεων Που μας παραμυθιάζει Ό,τι έχουμε ανάγκη να τα κάνουμε Τρώμε ένα παραμύθι ότι έχουμε ανάγκη Το ένα και το άλλο και το παράλληλο Λοιπόν η άσκηση είναι η αφαίρεση από όλα αυτά τα πράγματα Σήμερα πιο εύκολα Λες ένα χριστιανό είναι λιγότερο επώδυνο Σήμερα να πεις ένα χριστιανό κάνει αυτή τη δουλειά Κάνει αυτή την εγκράτεια Αλλά Περισσότερο επώδυνο πεις να πράγματα από τη ζωή σου. Για να ακούσει μέσα σου τι γίνεται. Εμείς δεν έχουμε μια στιγμή να ακούσουμε με την καρδιά μας. Και όχι γιατί δουλεύουμε 8 ώρα. Γιατί έτσι θέλουμε. Και διενότητας δουλειάς μπορούμε να δούμε μέσα μα τι γίνεται. Αλλά δεν επιλέγουμε αυτή την κατάσταση. Όταν λοιπόν χαθεί η επαφή με την καρδιά μας, χάνεται επαφή με οτιδήποτε. Ακόμα και με το φαγητό μας. Όταν χαθεί η επαφή με το κέντρο του «Ήνε μου», δεν μπορείς να θέλουμε τον άλλο. Δεν μπορώ να έχω σχέση με τον άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω τον άλλο. Δεν μπορώ να συνειδηθώ με τον άλλο. Όταν λοιπόν δεν έχω επαφή με την καρδιά μου, μα τι προσευχή θα κάνω. Δεν ξέρω τι είδους προσευχή είναι αυτή. Δεν γουστάρω την προσευχή. Δεν μου λέει τίποτα η προσευχή. Ασφαλώ. Γιατί εφόσον δεν ξέρω τι γίνεται, δεν έχω ακούσει την, την κατάστασή μου, δεν μπορείτε να αναφέρω αυτή την κατάστασή μου παραπέρα. Ακόμα έχουμε την αντίληψη. Πως πολλές σωματικές ασθένειες που έχουν τη διατροφή που η διατροφή δεν είναι μόνο η ποιότητα του υλικού είναι εφόσον δεν είμαι καλά εγώ το φαγητό που τρώω με αρρωσταίνει. Όταν, δηλαδή δεν είμαι καλά εγώ με τον εαυτό μου, δεν έχω επαφή με το είναι μου και τα φαγητά που τρώω χάνουν την υπόστασή τους. Πώς να το πούμε, δηλαδή όταν είσαι καλά αυτό που τρως το χαίρεσαι. Αν δεν είσαι καλά σε τρώει. Δεν το τρως. Συγγνώμη Αντρο <χει> πολύ Αν πολύ. <χει> πολύ σημαίνει δεν καλά με τον εαυτό σου <χει> άντρος πολύ σημαίνει δεν καλά με τον εαυτό σου <χει> Δεν μπορεί να γίνει αυτό Ένας που τρώει πολύ κάτι του λείπει <χει> Από εδώ κάτι του λείπει <χει> Δηλαδή όταν θέλω να φώω φω, φω, φώ φω, φω, Σημαίνει καλύπτω μια έλλειψη Νιώθω <χει> κενό και γεμίζω το κενό με αυτό το χειροπιαστό τρόπο. Άρα δεν είμαι καλά. Όταν λοιπόν χαθεί η επαφή με τον εαυτό μας, η συνέστησή μας, η αυτοσυνειδησία μας, όχι μόνο σε πνευματικό επίπεδο, υπαρξίεκο, αλλά και ψυχολογικό, τότε αυτό που τρώω δεν μου δίνει υγεία πραγματική. Δεν το ζω πραγματικά. Δεν το απολαμβάνω πραγματικά. Δεν μου δίνει ζωή. Ζώ ζω την ταραχή μου. Τρώω την ανησυχία μου. Δεν είμαι ένα παυμένος εν δηλαδή η άσκηση συνδέεται με τη ζωή μου δίνει ζωή άσκηση ενώ ο κόσμος λέει ζωή θα έχει αν παίρνεις ό,τι θέλεις υπάρχει ανατροπή αυτού του συστήματος <Και> θα έχει ζωή αν δεν τρως ό,τι θέλεις αλλά αυτό που σου δίνει ζωή να τρως αυτό που έχει λόγο έτσι λοιπόν άσκηση πέρα από αυτό είναι και η αντίσταση στην άγνοια και στην περιφρόνηση και στην ενδιαφορία για τον άλλον. Η αντίσταση στην ατομική χρήση των αγαθών και των πραγμάτων. Δηλαδή, έχω την πυρουσία μου άρα τώρα, όπως λέει ο άφρον πλούσιος, τώρα φάει πια, δικά σου είναι όλα. Αυτό είναι ατομική χρήση. Αυτό είναι πορνεία. Είναι αμαρτία. Πορνεία δεν είναι μόνο η σωματική πτώση είναι και ο τρόπος που χειρίζουν τα εγώ για δικά μου είναι, εγώ θα τα φάω εγώ και η οικογένειά μου αυτή η ατομική χρήση των αγαθών είναι πτώση άσκηση είναι πω ότι δεν μου δόθηκα για να φάω εγώ και η οικογένειά μου για να διακονήσω και τον άλλο λοιπόν, όσο λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει ανάπαυση θέλει πάρα πολλά πράγματα και, θέλει, και μετά τι κάνει κάνει κακήν χρήση των αγαθών η βάρος ποιου, της κτίσεως και όσο παίρνει το δηλητήριο αυτό μέσα μας τόσο πιο πολλά πράγματα θέλουμε και δεν μπορεί η γη να σηκώσετε τις απαιτήσεις και άρρωστα και η γη. τι θα σώσει τη γη, η άσκηση ο περιορισμός τον αναγκό μας σε αυτό πραγματά έχουμε ανάγκη που μας φέρει ισορροπία αλλιώς αυτή η ανισορροπία μας προβάλλεται στη κτίση τι λέει η πτώση του πρώτα πλάστου Φύγει στην κτήση Η αμάρκεια δεν είναι κάτι που περιορίζεται στο, στον ορίζοντα Εδώ του σώματός μου Εκπέμπεται, προβάλλεται Και έτσι ως και έστει κτήση Άρα η σωτηρία του κόσμου Είναι η άσκηση Η οποία όμως άσκηση έχει αυτά τα προηγούμενα που είπαμε Την επίγνωση Και την αφορά προς το πρόσωπο Η απεριόριστη λοιπόν Ευτυχία και ανεξέλεκτη ευημερία Οδηγούν στην δουλεία στην αναζήτηση άχρηστων και περίττων αναγκών και στην προσβολή της κρίσεως. Αυτό τι λέμε. Λέμε ζητούμε, την, ε, η, η, δημιουργείται η αναζήτηση άχριστων αναγκών και περίττων αναγκών. Ρωτήσαμε τον εαυτό μας αν όλες οι ανάγκες που κάνουμε είναι απαραίτητες. Γιατί πέρα από τη στιγμία χαρά που σου δίνουν Στο τέλος σου γίνεται και βα, βάρος Γιατί σε εκδικούνται μετά Αυτά που θέλεις Θα σου ζητήσουν και χρόνο Θα σου ζητήσουν και μέρημνα Και θα σα αρρωστήσουν κιόλας Λοιπόν η άσκηση τι είναι Ο έλεγχος των αναγκών μου Των περιτών αναγκών μου Γνωρίζει ο καθένας μας από εδώ ποιε είναι οι πραγματικές μας ανάγκες Αν δεν γνωρίζουμε θα έχουμε ανισορροπία δεν θα είμαστε καλά και ψυχολογικά. Όταν εγώ έχω αυτή την να και λέω θέλω αυτό το πράγμα αν δεν το έχω θα αρρωστήσω, θα θλιβώ. Και η ζωή μας είναι μια συγκέντρωση τέτοιων ανεκπλήρωτων αναγκών που μας υποβάλλαν την ιδέα και υποβάλλαμε και εμείς την ιδέα ότι έχουμε ανάγκη. Και αυτό μας φέρνει τη λύψης αποτυχίας. Και είμαστε επικεντρωμένοι εκεί και δεν κοιτούμε μέσα μας. Και δεν έχουμε δυνατότητα προσευχής. Η προσευχή δεν υπάρχει. Όχι απλά γιατί είμαστε περιστοιχισμένοι από μερίμνες. Είμαστε περιστοιχισμένοι από ανάγκες. Που δημιουργήσαμε. Και δημιώθουμε τόσο καημένοι. Που αν δεν έχουμε αυτά είμαστε δυστυχισμένοι. Και είμαστε καημένοι. Όχι γιατί δεν εκπληρώνουν οι ανάγκε μας. Γιατί έχουμε άχρησες ανάγκες. Φτιάξαμε λοιπόν έναν πολιτισμό. Που αντί να χαρίζει την κυριαρχία των ανθρώπων πάνω στην ηλική τους φύση υποδηλώνεται βαθύτερα σε αυτήν. Πατρεπαντάβα είναι για σήμερα. καλά. το λέω Αλλά υπάρχει το πρόγραμμα. Στο σπίτι μου, εγώ. Να χαρό ηγούμενο. Ή και καλός δάσκαλος. πρέπει να το μέτρο το τι κάνουμε, το πόσο κάνουμε. Γιατί η σομοναστήρα είναι αυτή πάρα πολύ ωραία. Αλλά υπάρχει η ώρα, το πρόγραμμα που σε βοηθάει αλλά να. άλλα πράγματα, πιο πέρα από το και άλλα πράγματα, και άλλε πράξει. Κυρίω εκεί είναι. Αλλά στο σπίτι, πάλι αυτό που θα μα κάνει να το μέτρο το μέσα. Υπάρχουν κάποια ψυγιά που έχουν κλειδί, τόσο στη γυναίκα σου. Η άσκηση λοιπόν δεν επιδιώκει την τιμωρία ή τον βασανισμό αλλά την θεραπεία της ανθρωπίνης φύσεως. Εμείς ακούμε ως κάτι βασανιστικό την έννοια άσκηση, περιορισμό. Δηλαδή έχουμε, έχουμε μπολιαστεί από την ιδέα ότι αγαθούν να κάνω ό,τι θέλω και ο περιορισμός είναι κάτι πολύ άσχημο. Ο περιορισμό όταν γίνεται κούσια με συνείδηση είναι απαραίτητος. Όπως ένας ασθενής τι λέει, μπορεί να φάει τι θέλει μετά από μια χειρουργική επέμβαση. Ο γιατρός του δίνει μια αγωγή που έχει να κάνει και με, την, με τον τρόπο που θα ζήσει έχει να κάνει και με την διατροφική του συνήθεια. Λοιπόν, τον πυριζεί ο γιατρός. Εμείς δεν καταλάβουμε ότι ασθενούμε, ότι νοσούμε και θέλουμε να πάρουμε κάποια συγκεκριμένη αγωγή. Οι πατέρες λοιπόν συμφωνούν ότι η αληθινή άσκηση δεν αλωτριώνει... ...γιατί ακούει κάποιος την λέξη άσκηση, τον όρο άσκηση... ...και είναι φορτωμένος με πολύ αρνητική αίσθηση. Όμως την ουσία η άσκηση δεν είναι απομόνωση. Αλλά ποια είναι η άλλη πτυχή της άσκησης. Είπαμε τώρα το ήθος τη άσκησης. Είπαμε τη σχέση με τα πράγματα... Η σχέση με τον Θεόν. Η τρίτη άσκηση, η τρίτη πτυχή είναι η σχέση με τον συνάνθρωπό μας. Λοιπόν, έργο της δεν είναι μόνο να συμφιλιώνει με τον Θεόν, αλλά και με τον άνθρωπο. Ο αγαπών, λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, ο αγαπών των Θεών, αγγελικών βίων επί της γη ζει, νηστεύων και αγρυπνών και περί ανθρώπου αεί καλά λογιζόμενο. Αυτό αυτός που αγαπιά τον Θεό και ζει αγγελικών βίων, νηστεύει, προσεύχεται, αγριμή κλπ. κάνει αυτό αλλά και περί παντός ανθρώπου αη καλά λογιζόμενος πάντα σκέφτεται καλά για τον άνθρωπο ή καλούς λογισμούς και από ο Άγιος Βασίλος, κάτι ακόμη πιο σημαντικό λέει διδάσκει κατηγορηματικά ότι ακόμα λέει όταν και όταν τηρούνται τα προστάγματα και οι απαιτήσεις και φυλάσσονται οι εντελές του Θεού και ενεργούνται τα μεγάλα χαρίσματα, λέει ο Μέχα Ακόμη και αυτά να είναι. Να τηρούμε τι του Θεού, τα προστάγματα του, να έχουμε μεγάλα χαρίσματα. Χωρί την αγάπη όμω, λέει προ τον αδελφό μα, τι λέει. Όλα αυτά λογίζονται τι. Εργανομία. Δέστε ήθο εδώ για να καταλάβουμε τι γίνεται. Εμεί έχουμε μπερδέψει τη διδασκαλία μα Ορθόδοξη Λέει σε μεγάλη άσκηση να φτάσει, σε μεγάλη αραιτία να και μεγάλα χαρίσματα. Αν δεν έχει αγάπη, αδελφό, αυτά που έκανε είναι αμαρτίε. Είναι έργα νομία. <στολίου> Το ελέγχας βασίλειος Και επαναλαμβάνει ο μάξιμος ομολογητής Λέει πάσα άσκηση Αγάπη μη έχουσα Αλοτρία του Θεού καθίσταται Είναι ξένοι από τον Θεό Άρα η άσκηση έχει ως κεντρικό της σημείο Την αγάπη Και προς τον εαυτό μου Και προς τον Θεό γιατί Και αυτό αναφέρει προς τον Θεό Ζητώ την ανάπαυση της καρδιάς μου Αλλά και προς τον αδελφό μου δεν μπορεί να είμαι αναπαυμένο αν δεν αναπαύω τον αδελφό μου. Και λέει κάτι πολύ σημαντικό. Ένας πρώτο χριστιανικός ε, πατέρας. Για να δούμε τι λέει. Τέλος πάντων δεν το βρίσκουμε τώρα. Μπορείτε να το βρούμε μετά. Ναι. Λέει όποιος, ακούστε τι λέει εδώ. Όποιος παραλείψει να βοηθήσει έναν άνθρωπο στην πνευματική του θλίψη θα θεωρηθεί υπεύθυνο για την απώλειά του. Δέστε πώ είδετε τα πράγματα. Εμεί έχουμε την ιδέα, όπω τον κόσμο, ο καθένα τα το δικαιώματά του, θεωρούμε και στην ο καθένα στα το δικαιώματά του, τον παράδεισό του, τη σωτηρία του, τη το βαριά, το τι γίνεται. Όμω, όταν, όταν παραλείψει να βοηθήσει τον άνθρωπο στην πνευματική του θλίψη, θεωρεί υπεύθυνο, λέγεται, την απώλειά του. Μα φέρει σε μία σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, το θέμα δεν είναι ο άνθρωπο να κάνει θεωρίε, αλλά να μεταβάλετε ο είδος και να γίνεται πράξη ευαγγελικής αγάπης. Λοιπόν, τι σημαίνει όμως άσκηση αγάπης σημαίνει να μπορώ να αντιλαμβάνω με τον άλλον, να καταλαβαίνω την κατάστασή του, να καταλαβαίνω την ανάγκη του, να βγαίνω από τον εαυτό μου. Πόσο μπορώ να καταλάβω τον άλλο, πόσο δύναμη να καταλάβω τον άλλο, όσο μπορώ να καταλάβω και τον εαυτό μου. Αν τον εαυτό μου δεν τον καταλαβαίνω, δεν θα καταλάβω και τον άλλο. Με ό,τι κριτήρια ζω εγώ, αυτά τα κριτήρια θα προβάλλω στον άλλο. Όταν λοιπόν εμείς αγωνιζόμαστε να ικανοποιούμε τις ανάγκες μας, δεν μπορούμε ποτέ να καταλάβουμε την ανάγκη του άλλου. Δεν μπορούμε να δούμε τον άλλο, γιατί πραγματικά είμαστε εχμάλωτοι στις ανάγκες και στα θελήματά μας. Ο ανελαστικός άνθρωπος, ο πεισματάρης, ο ιδιότροπος, αυτός που έχει τις αιμονές στο κεφάλι του, αυτός που έχει τη βεβαιότητα για τα δίκαιά του, αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να καταλάβει τον άλλον. Γιατί είναι τόσο δυνατά αυτά μέσα του, τόσο σε αυτά, που μόνο αυτά ακούει, μόνο αυτά βλέπει, μόνο αυτά αντιλαμβάνεται. Ένα άνθρωπο όμω που έχει όλα αυτά τα, δίνεις την πραγματική τους διάσταση και είναι στραμμένος κάπου αλλού, έχει ευαισθησία να καταλάβει την ανθρώπινη φύση, να καταλάβει την πραγματική δυσκολία του ανθρώπου. Όταν είσαι πραγματικά αγωνιζόμενος και σέβεσαι την καρδιά σου και έχεις μπει σε αυτή τη διαδρομή να παλεύεις με τα πάθη σου, ξέρεις αυτή τη διαδικασία. Μπαίνει στη θέση του άλλου ανθρώπου, του δείχνεις επίοικια του δείχνεις κατανόηση συνεννοείσαι πως φαίνεται η χριστιανική μας ποιότητα αν μπορώ να με τον άλλον άνθρωπο μα είμαστε διαφορετικοί συνονούμε στη διαφορετικότητά μου λέω είμαι αυτός εγώ ξεκαθαρίζω αποδέχομαι και διαφορετικότητα του άλλου άνθρωπου και βρίσκω γέφυρες επικοινωνία. εμείς τι κάνουμε ποια είναι η πτώση μας υψώνουμε τείχη ποια είναι η μετάνοια στείνω γέφυρες Υψώνουμε τύχη, γιατί είμαστε φοβισμένοι. Θέλουμε να προφυλαχθούμε από τον άλλο. Θέλουμε να πολεμήσουμε τον άλλο. Γιατί είναι αντίπαλό μας. Δεν καταλαβαίνουμε τι είναι μέλο του σώματος μας. Αν το καταλαβαίνουμε αυτό, τότε βάζουμε νερό στο κρασί μας, κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις, οριοθετούμε τα πράγματα και με μία εμφυίαν, γιατί ο ασκητικός άνθρωπος είναι ο πιο εμφυής άνθρωπος. Ο πιο μαλθακός άνθρωπος, ο πιο κοιμισμένος είναι ο μη α ο φιλίδενο άνθρωπο είναι πιο κοιμισμένο. Έχει υπαχύνει όλη του συνέστη να αντιλαμβάνεται τίποτα. Δεν βλέπει. Έχει μια επίπεδη λογική. Δεν έχει βαθιά λογική. Δεν έχει συναισθηματική νοημοσύνη. Ο φιλίδενο άνθρωπο δεν έχει συναισθηματική νοημοσύνη. Δεν αντιλαμβάνει τα πράγματα. Ο ασχετικό άνθρωπο έχει μαλακώσει τόσο πολύ. Έχει καλλιεργήσει τόσο πολύ το χωράφι του που μπορεί να αντιλαμβάνεται. Αντιλαμβάνεται το παιχνίδι τη ανθρώπινη ψυχή. Και τότε ή μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποιον ή θα στήσει γέφυρες επικοινωνίας και συνεννόησης. Αλλά για μας τι είναι πρωτεύων τα πράγματα ή το πρόσωπο. Ένα άλλο ερώτημα. Αν είναι τα πράγματα ο άλλος είναι δούλος των συμφερόντων μου. Αν είναι τα πράγματα ο άλλος είναι εχθρό μου. Τι πιθανός επίβουλος των συμφερόντων μου. Αν και κεντρικό σημείο είναι το πρόσωπο Τότε είναι δυνατό να θυσιάσω κάποια συμφέροντά μου για να μην χάσω τη σχέση, να μην χάσω το πρόσωπο. Μην το πάμε πολύ μακριά. Στι σχέσει μα, σε μια σχέση υγεία, ποιο είναι το ζητούμενο, να δικαιωθώ. Ποια είναι η δικαιοσύνη μου, Να αποπουν έχει δίκιο, Πάρει αυτά τα δικαιώματά σου, Έχει αυτέ τι ελευθερίε ή η δυνατότητα συνύπαρξη αγαπητική με τον άλλον. Αυτό όμω δεν μπορεί να γίνει, δεν είσαι ασκητικό με αυτή την έννοια. Δηλαδή να ελέγχεις τον εαυτό σου, να κρίνεις τον εαυτό σου, να δώσεις στον άλλον να καταλάβει τι θέλεις να πεις. Όταν κάποιοι άνθρωποι φτιάχνουν μία σχέση, είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι και ένα άλλο στοιχείο πάρα πολύ τσακωμένοι. Γιατί ο ερωτάστων ζητάει την ικανόπιση του αρχισισμού, αλλά κα δεύτερο λόγο είναι δύο κόσμοι διαφορετικοί, που δεν, δεν κατανεί ο να μπει στη θέση του αυτό που μπορεί να φτιάξει πραγματικέ σχέσει είναι αυτό που μπορεί να, μπορεί να μπει στη θέση του άλλου. Και μπορεί να μπει στη θέση του άλλου, αν προηγουμένω μπήκε στη θέση του για αυτού. Ή είσαι στα καλά σου δηλαδή, ή στα συγκαλά σου. Τα έχει βρει με τον εαυτό σου. Δεν μπορεί να βρει με τον εαυτό σου, όμω δεν, δεν ιεραρχεί τα πράγματα, δεν αξιολογεί τα πράγματα. Τι πραγματικά θέλει και τι δεν θέλει. Με αυτό λοιπόν το πνεύμα, θα διαβάσουμε κάτι που είναι και περί του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου. Το είχαμε διαβάσει και άλλες φορές, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να δούμε λοιπόν ότι ένας άνθρωπος που ζει άσκητικά έχει διάκριση και κάνει λεπτές χειρουργικές επεμβάσεις και στη δική του ψυχή και στη ψυχή του άλλου. Όχι γιατί το παίζει μάστορας, όχι γιατί παίζει μεγάλος χειρουργός αλλά γιατί εκ του φυσικού του η ευαισθησία του τον, κάνει, τον καθοδηγεί. Όταν λείψει λεπτότητα από τη ζωή μα. Και χοντροκομμένα έχουμε τις αιμονέ μα και λέμε Αυτό θα γίνει, αυτό που σου λέω θα γίνει. Είμαστε τελείω ε, ακαλλιεργητοί άνθρωποι. Ο καλλιεργητή άνθρωπο σκέφτεται και πώ θα κοιτάξει τον άλλο. Και όταν φερθεί με αυστηρότητα, ξέρει το λόγο που φερθεί με αυστηρότητα. Έχει ένα λόγο, το κατανοεί ο άλλο. Δεν είναι έτσι του κατέβηκε και εκφράζει την έντασή του και τα προθυμένα του. Έχει μια λεπτότητα εσωτερική που σέβεται την ψυχή του άλλου άνθρωπου. Και αυτό που λέει έχει λόγο, έχει κατέμφθηση. Η άσκηση λοιπόν είναι η δυνατότητα να ελέγχω τον λόγο μου, να ελέγχω τη συμπεριφορά μου και να είναι έτσι τοποθετημένη και ρυθμισμένη, ούτως ώστε να αναπαύσω τον άλλον. Όχι να νικήσω τον άλλον, όχι να εξοντώσω τον άλλον, όχι να εξουθενώσω τον άλλον, αλλά να δώσω παράκληση, παρηγοριάν, ελπίδα στον άλλον. Γιατί αν παρηγορήσω τον άλλον, είναι σαν να παρηγορώ τον Θεόν. Αν δίνω χαρά στον άλλο και ανάπαυση, είναι σαν να δίνω χαρά και ανάπαυση στον Θεόν. Μα τι λε, ρε, πάτερ μου, στο γίνοντο να καλά στη γυναίκα μου. Μα εκεί πρώτα θα δώσει. Για σένα αυτό είναι ο Χριστό. Στον άντρα σου αυτό είναι ο Χριστό. Στο παιδί σου αυτό είναι ο Χριστό. Και μετά παραπέρα. Α, λοιπόν εμεί, γιατί, γιατί στου δικού μα ανθρώπου είμαστε πιο χήμα. Και εκεί ελέγχεται η πραγματικότητά μα. Γιατί να είσαι πιο χήμα. Εκεί θα δείξει σεβασμό. Εκεί θα δείξεις τιμή, εκεί θα ελέγξει τις συμπεριφορές σου. Πριν από όλα αυτά τις συμπεριφορές σου, πέραντες από το μυαλό και από την καρδιά και έλεγξέτες, έχουν νόημα αυτά που λες, έχουν πραγματική υπόσταση, έχουν αλήθεια, έχουν ευλογία, έχουν θεραπεία. Αν δεν έχουν, κλείστο. Πρώτα διόρθωσε τον εαυτό σου, δώσε την κατεύθυνση και μετά να ξέρει τι γίνεται. Μέσα σε αυτή λοιπόν την, την, την, την σκέψη αναφέρεται ο, ο Άγιος, Άγιος αναφέρετε στην προσέγγιση που έκανε ο προφήτης προς τον Δαβίδ για να του δώσει την οτεμετανία μετά από το αμάρτημα της μοιχίας και του φόνου που έκανε ο προφήτης Δαβίδ και πώς τον προσέγγιζει με τη διάκριση. Λοιπόν είναι πάρα πολύ αυτό που λείπει παντελώς δηλαδή Υπερβολικά από τη ζωή μα είναι αυτή η δυνατότητα εσωτερική λεπτότητα και επίγνωση των λόγων και των ενεργειών μα. Λείπει ο σεβασμό για τον άλλον. Να καταλάβουμε την κατάσταση την οποία βρίσκεται ο άλλο. Δηλαδή δεν βγαίνουμε από τον εαυτό μα πολύ απλά. Είμαστε τόσο εγκλωβισμένοι στον εαυτό μα. Είμαστε σφιχταγκαλιασμένοι με τον εαυτό μα. Δεν βγαίνουμε λίγο παραπέρα. Και ξέρετε πόσο όμορφο και εγωιτευτικό είναι αυτό. Έτσι συναντά και τον Θεό. Λοιπόν. <coughs> Ας έρθουμε λέει στον Δαβίδ τον προφήτη και βασιλιά ή καλύτερα πιο ευχάριστα το λέγω προφήτη γιατί η βασιλία του βρισκόταν στην Παλαιστίνη ενώ η προφητεία του έφτασε στα πέρατα της οικουμένης και η βασιλία του βέβαια μετά από σύντομο χρόνο καταργήθηκε ενώ η προφητεία του παρέχει αθάνατα λόγια Είναι προτιμότερο να σβήσει ο ήλιο παρά να λυσμονηθούν τα λόγια του Δαβίδ Αυτό λοιπόν περιέπεσε σε μοιχεία και φό γιατί λέγει ήδη όμορφη γυναίκα που λουζόταν και την ορτεύτηκε και στη συνέχεια πραγματοποίησε εκείνα που σκέφτηκε και βρισκόταν ο προφήτης ένοχος μοιχείας το μαργαριτάρι μέσα στο βούρκο αλλά δεν αισθανόταν ακόμα ότι αμάρτησε τόσο πολύ ήταν αρκομένος από το πάθος αυτό είπαμε και προηγουμένως γιατί όταν ο ενίωχος είναι μεθυσμένο και το άρμα φέρεται άτακτα και ό,τι είναι ο ενίωχος και το άρμα αυτό είναι η ψυχή και το σώμα. Ή αν η ψυχή κυριευτεί από το σκοτάδι και το σώμα κυρίεται στο βούρκο αυτό ακριβώς δεν θέραπευει τον εαυτό σου κάνοντας μία άσκηση μόνο του σώματός σου αλλά φωτίζεται η ψυχή. Η άσκηση του σώματος συνδέεται με το φωτισμό της ψυχής. Όταν η ψυχή αναπαυτεί συγκινηθεί κατανυχθεί από την προσευχή και τη σχέση με τον Θεό, τότε ευκολύνεται και η σάρκα το σώμα και τα πάθη. Γιατί όσο η νύχτα στέκεται καλά και το όρμα οδηγεί καλά, Όταν όμω αυτό χάσει τι δυνάμεις του και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα χαλινάρια, τότε και το ίδιο το άρμα φαίνεται να προχωρεί στα χειρότερα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Όσο καιρό η ψυχή είναι προσεκτική και πάγρυπνη, και το σώμα το ίδιο είναι αγνό. Όταν όμω η ψυχή κυρευτεί από σκοτάδι και το σώμα το ίδιο κυλιέται, τότε στο βούρκο και την ειδονή. Τι συνέβηκε λοιπόν με τον Δαβίδ, Διέπραξε μυχεία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 και έκρινε σωστά. Ενώ οι γέροντες σε πολύ προχωρημένη ηλικία διέπραξαν το δράμα της μοιχείας και ούτε εκείνους που σοφέλει στην γερατιά, ούτε αυτό τον έβλαψε η νεότητα. Και για να μάθεις ότι η σοφροσύνη εξαρτάται όχι από την ηλικία αλλά από τη διάθεση ο Δαβίδ αν και βρισκόταν σε βαθιά γερατιά τότε υπέπεσε σε μυχεία και διέπραξε φόνο. Και βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση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 ήταν Προφήτη, εκείνος που αμάρτησε και προφήτης εκείνος που φέρνει τα φάρμακα έρχεται λοιπόν προς τον Άθαν και δεν τον ελέγχει αμέσως μόλις πάτησε την πόρτα του λέγοντάς του παράνομε και ευδελιρέ μυχαί και φωνιά τόσες τιμές δέχθηκες από τον Θεό και εσύ καταπάτησε τι συντολές του δέστε <κυρίζεστε>, τι λέει παρακάτω για να καταλάβουμε για ποιο λόγο τίποτα παρόμοιο δεν είπε ο Άθαν για ποιο λόγο, λοιπόν, έχουμε ένα συγκλονιστικό αμαρτύμα, όχι μόνο τη μυχή και του φόνου. Και πηγαίνει ο προ... προφήτη, δεν τον ελέγχει αμέσω να του πει τι έκανε, να του συνεφέρει. Έτσι θα λειτουργούσαμε. Βλέπουμε κάτι στραβό εμεί και επαναστατούμε να συνεφέρουμε τον άλλο. Για ποιον λόγο, δέστε αυτό που είπαμε, ότι η άσκηση σου δίνει διάκριση, η πνευματική εμπειρία, ο φωτισμό του Θεού. Σου δημιουργεί ευαισθησία, λεπτότητα να καταλαβαίνει ότι ο άλλο έχει ψυχή και η ψυχή κάποιε λειτουργίε, κάποιε αντιδράσει. Πρέπει να τη σεβαστεί αυτή. Μπορεί κάποιο λόγο άσχημο να, να διαλύσει μια ψυχή. Εμεί δεν έχουμε τη λεπτότητα. Εμεί δεν θέλουμε την περιουσία μα να χάσουμε και τίποτε άλλο. Δεν σκεφτόμαστε ότι ένα κακό λόγο μπορεί να διαλύσει μια ψυχή. Τι, γιατί δεν έχουμε πνευματική διάστηση πραγμάτων. Για ποιο λόγο του μιλάει έτσι. Δέστε εδώ. Γιατί λέει τίποτα παρόποιου δεν είπε ο Νάθα, για να μην τον κάνει τι περισσότερο αδιάντροπο. Γιατί? Γιατί όταν τα αμαρτήματα αποκαλύπτονται οδηγούσε σε αδιάντροπιά αυτό που τα διέπραξε. Ποιος μπορεί να το καταλάβει αυτό και πόσο λεπτότητα υπάρχει. Για ποιον λόγο όταν αποκαλύψει τα αμαρτήματα με αυτόν τον τρόπο το πρώτος είναι να υψώσει θα θυμώσει, θα εκνευριστεί, θα αρνηθεί. Και το δεύτερο στιγμό είναι αφού με πήρα χαμπρέα θα τα όλα τώρα. Ενώ η ελπίδα ότι δεν το ξέρουν όλοι σε συγκρατεί, να μην κάνεις χειρότερα. Γιατί δεν υπάρχει οριμότητα ακόμα του πνεύματος του Θεού που είναι η χάρη του Θεού. Υπάρχει ανοριμότητα της πτώσης. Λοιπόν τι λέει, δεν αποκαλύπτονται για να μην σε κάνουν περισσότερο διά, διάνθρωπο γιατί όταν τα αμαρτήματα λέει, αποκαλύπτονται οδηγούσε η αδιαντροπιά εκείνο που τα διέπραξε γι' αυτόν τον λόγο η δημοσιοποίηση του κακού και της ανηθικότητας δεν είναι μανγιά της εποχής αλλά μια υποβολή δαιμονική που σου λέει όλοι είναι έτσι άρα δικείωσαι και εσύ ή όλοι είναι έτσι α, εσύ κάπως καλύτερο δεν μπορείς και κάτι παραπάνω να κάνεις είσαι μια χαρά κι αφού το κακό δημοσιοποιείται χάνει τα όρια του και αρχίζει να μπαίνει στη ζωή κάτι φυσιολογικό. Είναι αυτό που είπαμε. Ο άνθρωπο γίνεται ξεδιάνθρωπο. Έρχεται λοιπόν προ αυτό και μπλέκει ένα δράμα δίκη. Και τι λέγει. Βασιλιά, ζητώ την κρίση σου. Πάει υποκρινόμενο στον άνθρωπο. Θέλω την κρίση σου για κάτι. Και του μπλέκει ένα δράμα. Του παίζει ένα παιχνίδι. Ένα θέατρο. Μια παράσταση του στείλει. Και του λέει. Ήταν ένα πλούσιο και ένα φτωχό. Ο πλούσιο. Είχε βόδια και πολλά κοπάδια ζώων. Ενώ ο φτωχό είχε μια αμνάδα που έπινε από το ποτήρι του, κέτρωγε από το τραπέζι του και κοιμώντα την αγκαλιά του. Με αυτό δείχνει την καθαρή σχέση του άνδρα προ τη γυναίκα. Ήρθε όμω κάποιο ξένος και ο πλούσιο λυπήθηκε τα δικά του και αφού πήρε την αμνάδα του φτωχού την έσφαξε. Είδε πω πλέκει εδώ το δράμα, έχοντας το σίδηρο κλεμμένο στο σπόγκο του φέρνει κανονικά. Και του λέει, Τι έπαντα λοιπόν ο βασιλιά, δέστε περιγραφή τώρα. Νομίζοντα ότι εκφέρει γνώμη για άλλον, εξέφρασε πολύ βαριά την απόφαση. Γιατί? Γιατί τέτοιοι είναι οι άνθρωποι, με μεγάλη ευχαρίστηση και πολύ σκληρά βγάζουν τι αποφάσει για του άλλου. Για του άλλου είμαστε σκληροί. Και επειδή νόμιζε ότι είναι για άλλον, σκληρή την απόφαση. Γιατί τέτοιοι οι άνθρωποι, με μεγάλη ευχαρίστηση και πολύ σκληρά βγάζουν τι αποφάσει για του άλλου. Και τι λέει ο Δαβίδ, στο όνομα του κυρίου, αυτό ο άνθρωπο είναι άξιο θανάτου. Και θα ανταποδώ στην αμνάδα στο τετραπλάσιο. Και μόλι λοιπόν τον ετοίμασε κανονικά, αρχίζει η χειρουργική επέμβαση χωρί να αργήσει. Εκεί που βγάζει το, το σύνδρομο, εκεί λοιπόν έχει νόημα να πει κάτι. Το θέμα είναι στην κάθε στιγμή. Τι κουβέντα θα χρησιμοποιήσει και σε ποιο time, σε ποια στιγμή του λόγου. Λοιπόν, τι λέει ο Νάθαν. Δεν μαλάκωσε για πολλή ώρα την πληγή, αλλά αμέσω εκφέρει τη γνώμη του και προσθέτει. Πολύ βαθιά την τομή για να αφαιρέσει την αίσθηση του πόνου. Για να μην αφαιρέσει την αίσθηση του πόνου. Ο πόνος είναι λυτρωτικός. «Σύ είσαι βασιλιά» του λέει. Και τι λέει ο βασιλιάς. Όταν το έκανε όλο το δράμα για να το παραπέμψεις αυτό. Λέει μετά «Εσύ είσαι βασιλιά». Με τόλμη, δεν τράπηκε. Και τι λέει το Βασιλιά, βασιλιάς. «Αμάρτησα ενώπιον του Κυρίου». Δεν είπε «Και ποιο είσαι εσύ που με Ποιο έστειλα με, μιλά με τόση παρησία. Με ποια τόλμη το έκαμε σε αυτό. Τίποτα τέτοιον είπε. Αλλά αισθάνθηκε την αμαρτία του. Και τι λέγει. Αμάρτησε ενώπιον του κυρίου. Τι λέει τότε ο άνθρωπο αυτόν. Και ο κύριο συγχώρησε το αμάρτημά σου. Όταν λοιπόν καμιά φορά η εκκλησία επιπλήττει, είναι για να φτάσει σε αυτό το σημείο ο άνθρωπο να πει Ήμαρτον, για να του πει ξανά η εκκλησία, είσαι συγχωρημένος Όχι γιατί είναι επιθυμία του ή τιμωρία και η κόλαση του ανθρώπου. Για να φτάσει, δυνατοτητα να πει: του και να αναπαυθεί η ψυχή. Και ο Κύριος λέει: Συγχώρησε το αμάρτημά σου. Καταδίκασε τον εαυτό σου και εγώ σου συγχωρώ την καταδίκη. Εξομολογήθηκε με ευγνωμοσύνη την αμαρτία και εξάλειψες αυτήν. Καταδίκασε τον εαυτό σου και εγώ σε απάλαξα από την καταδεσ... καταδικαστική απόφαση. Είδε πώ επαληθεύθηκε το γραμμένο. Λέγε εσύ πρώτο στι σου για να δικαιωθεί. είναι αυτό. Το να πει πρώτο στην αμαρτία, την επόμενη, τρίτη, τελευταία πρωί το Πάσχα. Εξομολόγηση δεν θα γίνεται τη μεγάλη εβδομάδα. Όσοι θέλετε, αυτέ δύο εβδομάδε που έρχονται, κάποιοι που έχουν έρθει ήδη και δεν έχουν κάτι σοβαρό, μην έρθουν τώρα, γιατί μπορεί κάποιοι να έρχονται, να έρχονται για πρώτη φορά και δεν έχουμε δυνατότητα χρόνου να του εξυπηρετήσουμε. Εκείνο ο κύριο Μετάσπαρμαλιέ, 48 χρόνο δεν είναι γέρο. Παίρνει τηλέφωνα στην εκκλησία κάθε Δευτέρα, Τάρτη Παρασκευή 10 με 12. Έτσι γέννει. Ερωτήσει τίποτα, πέρασε όρθιο, η ευκόδεια των Αγίων Πατέρων ήμουν κύριε στο Χριστή, Θεόσθηση μου, ελέγξουν και η σόσαι